Στοίχη 36.51 Άγνωστος η ώρα της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου. 36 Διατυνημένον όμως εκείνην και την ώραν που θα λάβει χώραν η Δευτέρα Παρουσία και οι κρίσει: κανείς δεν γνωρίζει πότε ακριβώς τα είναι άφτε, ούτε ακόμη οι ουράνοι άγγελοι παρά μόνο ο πατήρ μου. 37 Ναι, Κανεί δεν την ξεύρει, διότι καθώς η μέρε του Νόε, έτσι θα είναι και η παρουσία του ίου του ανθρώπου 38 Καθώς δηλαδή στι ημέρες που προηγήθησαν του κατακλίσμου, Εξακολουθούσαν οι άνθρωποι να τρώγουν και να πίνουν ασυλόγιστα, Να νυμφεύονται και να επανδρεύουν τα παιδιά των Χωρίς να του έρχεται καμία σκέψης μετανοίας για των αμαρτωλών βίων τους μέχρι εκείνη τη ημέρας που εμβήκενε ο στην Κιβωτών 39 Και δεν κατάλαβαν. Έω ότου ήλθε ο κατακλυσμό και του συνεπήρεν όλου, έτσι θα γίνει και η παρουσία του ιού του ανθρώπου, έξαφνα και χωρί να την περιμένουν οι άνθρωποι τη ματαιότητο. 40. Η στενή σα δεσπόση και συμβίωση στην ζωή αυτή δεν θα εμποδίσει να χωριστείτε και να έχετε διάφορον τύχην ο ένα από τον άλλον κατά τη δευτέραν παρουσία. Πράγματι τότε, δύο θα είναι στον αγρόν. Ο ένα παραλαμβάνεται από του αγγέλου σε ασφαλία. Και ο άλλος αφήνεται εκεί για να τιμωρηθεί. 41. Δύο γυναίκες θα λέθουν εις τον αυτόν Η μία παραλαμβάνεται και η άλλη αφήνεται. 42. Γρηγορείτε λοιπόν, διότι δεν ξέβρετε πια να έρχεται ο Κύριος σας και συνεπώς πρέπει να είστε πάντοτε έτοιμοι. 43. εκπέραστε δεν και εκείνο ότι δηλαδή, εάν εγνώριζε ο οικοδεσπότης ποιον τρίωρον της νυκτός έρχεται ο κλέπτης, θα αγρυπνούσε και δεν θα άφηνε να του τρυπήσουν το σπίτι του. 44. Δια τούτο κι εσείς, αφού δεν ξέρετε πότε θα έλθει ο Κύριος, πρέπει να ετοιμάζεστε διαρκώς, διότι ο Υιός του ανθρώπου, ο Θεάνθρωπος Κύριος, έρχεται διένα έκαστον από δια του θανάτου και διόλους μαζί κατά τη Δευτέρα παρουσία, εις ώρα που δεν περιμένετε. 45. Ποιο άραγε να είναι ο έμπιστο δούλο και ο μυαλωμένο ει τον οποίο ο κυριό του έδωκεν ειδικήν εν τη θρησκευτική κοινωνία του εξουσία και τον εγκατέστησε για να φροντίζει δια του άλλου δούλου και δια να δίδει σε αυτού την ανάλογο τροφή ει των κατάλληλων χρόνων. 46. Μακάριο θα είναι ο δούλο εκείνο, τον οποίο όταν έλθει ο κυριό του θα έβρι να κάνει και να συμπεριφέρεται έτσι, φρόνημα δηλαδή και πιστά. 47. Αληθινά σας λέγω ότι θα τον εγκαταστήσει επιστάτην και διαχειριστήν εις όλα τα υπαρχοντά του. 48. Εάν όμως είπε από μέσα το κακό σε κοινούς δούλος, αργεί να έλθει ο κυριός μου, 49, και αρχίσει να χρησιμοποιεί εγωιστικό στην εξουσία του και να κτυπά τους συνδούλους του, να τρώει δε και να πίνει με εκείνους που μεθούν, ζητών με κάθε τρόπο να ευχαριστεί στον εαυτόν του. 50. Θα έλθει ο Κύριος του δούλου εκείνου η ημέρα που δεν περιμένει κίνος και η ώρα που δεν ξεύρει. 51. Και θα τον τεμαχίσει στα δύο και αφού πάρει την ψυχή του με ευνίδιον θάνατον θα ορίσει τη θέση του μαζί με τους υποκριτάς. Εκεί θα είναι ο κλαθμός και το τρίξιμο των δοντιών.